Και οι έσχαν τέσονται πρότι, λέει Θα δείξει και αυτό. Ο εισηγητής, μας, ο εισηγητής μας, όπως και οι ομιλητές του Κομμουνιστικού Κομμάτου της Ελλάδας, αναφέρθηκαν αναλυτικά στον προϋπολογισμό, ωστόσο είναι φυσικό η συζήτηση για τον προϋπολογισμό να ξεφεύγει από το περιεχόμενο το στενό των αριθμών που παρουσιάζονται και να γενικεύεται. Αν και αν άκουγε κανένας και τον Υπουργό, αλλά και τους ορισμένους συνετέλους της κυβέρνησης, θα νόμιζω ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα. Φυξάνονται οι εξαγωγέ. η Ελλάδα κάνει βήματα, κάνει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ωστόσο, οι εξελίξεις, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, αντικειμενικά αναδεικνύουν στην πρώτη γραμμή το ερώτημα, ποια είναι η διέξοδο. Προφανώς, ο προϋπολογισμός και η πολιτική της κυβέρνησης, ένας προϋπολογισμός σε συνθήκες Κρίσης, όπως και όλη τη πολιτική συνολικά έχει μία συνέχεια και συνέπεια εμείς δεν το αμφισβητούμε συνέχεια και συνέπεια που λέει ρημαδιό ο λαός όλα στο κεφάλαιο για να βγούμε από την κρίση όμως σε αυτή την αίθουσα και τώρα αλλά και πολλές φορές περίσσεψαν οι επικλήσεις του πατριωτισμού και του εθνικού συμφέροντος οι εκκλήσεις για την ανάπτυξη οι εκκλήσεις για θυσίες με προοπτική. Οι εκκλήσεις πως όλοι μαζί θα βγούμε από την κρίση για να σώσουμε την Ελλάδα. Όλοι μαζί, λοιπόν, καλά ακούγεται. Και κάποιος κόσμος ακόμα μπορεί να συγκινείται. Όμως κάτι λείπει, παραδείγματος χάρη, λέει ο κύριος Βορύδης. Όλοι μαζί για να πάρουμε τη δόση. Ποια δόση. 28 δι στις τράπεζες Τα υπόλοιπα σε αυτά που χρωστάμε, τίποτα στο λαό. Να τα πάρουμε όλοι μαζί, να τα δώσουμε στι τράπεζες Και να τα πληρώσετε εσεί διπλά. Όλοι μαζί λοιπόν. Κάτι λείπει από αυτή την ιστορία. Από αυτή τη συγχωρδία κυβέρνηση, προπαγάνδα των στρατευμένων μαζικών μέσων ενημέρωση που επιχειρεί να πείσει το λαό. Τι λείπει, η πραγματικότητα. Αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα. Οι ίδιους κάνει η λαϊκή οικογένεια για την επιβίωσή της με τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους, τα τσιράκια τους, Έλληνες και ξένους. Αλήθεια, σε αυτή τη χώρα οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα ακόμα και στις πιο καλές συνθήκες κάλυπταν τις πραγματικές τους ανάγκες με τον ίδιο τρόπο που τον κάλυπτε μια χούφτα που έχουν την οικονομική εξουσία. Αλήθεια, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας είχαν ποτέ μέσα στο σύστημά σας τις ίδιες δυνατότητες στη μόρφωση, στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Ακόμα και στις χρυσές για τον καπιταλισμό εποχές, ποια ήταν η ζωή του εργαζόμενου και ποια του αφεντικού. Πάντα τον καλούσατε να μην Απαιτεί περισσότερα. Ακόμα και όταν είχαμε φοβερούς ρυθμού ανάπτυξη για το εθνικό συμφέρον, για την ανάπτυξη που θα έφερνε η κερδοφορία των επιχειρηματιών. Και όλο και περισσότερα ψύχουλα θα περίσσευαν για αυτόν. Για αυτόν που παρήγαγε τα πάντα. Για αυτόν που παράγει τον κοινωνικό πλούτο. Έρχεστε λοιπόν σήμερα εσεί οι ίδιοι που υπερασπίζεστε αυτό το σύστημα και τον καλείτε να δυστυχίσει να ζήσει στην κόλαση. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κατανάλωνε περισσότερα από όσα παρήγαγε. ποιο αλήθεια, κατανάλωνε περισσότερα. Ο οικοδόμος που έκτισε τη σύγχρονη Ελλάδα στον 7ο και στον 8ο όροφο, στα υπόγεια με τον κίνδυνο της ζωής του και έφτιαξε ένα σπίτι ή και δεύτερο, δουλεύοντας και ο ίδιος προσωπικά. Ποιον άραγε καλείτε, τον εργάτη του μετάλλου που δουλεύει στο τρίτο αμπάρι και κινδυνεύει να καεί ζωντανός. Είναι να του φύγει ο τροχός και να κόψει το χέρι του. Αυτός ζούσε πάνω από, τις, από αυτά που παρήγαγε. Ποιον καλείται τον εργάτη της χαλιβουργίας, του μάνεση, που ζει στη χλιδί και στον πλούτο, που ξοδεύει όσα ξοδεύουν όλοι οι εργάτες μαζί, που δούλευε με 1200 ευρώ και τώρα του ζητάει να δουλέψει με 500. Αυτός είναι που φταίει για το χρέο της Ελλάδα. Αυτός ήταν αυτός που κατανάλωνε παραπάνω Απόσα όσα παρήγαγε, ποιους καλείται τις γυναίκες που άφηναν τα παιδιά 8 και 6 χρονών μοναχά της, στο σπίτι και δούλευαν πάνω από τις μηχανές με στα χνούδια, με τον κίνδυνο του καρκίνου σε άθλιες συνθήκες για να πλουτίζουν οι μεγαλώστομοι κεφαλαιοκράτες ποιον καλείται αλήθεια στους νέους επιστήμονες με δυο πτυχία, δέκα ώρες στο κομπιούτερ να στραβώνονται για 700 και τώρα για 400 ευρώ αυτοί είναι που κατανάλωναν περισσότερα από όσα παρήγωγαν όλα αυτά τα χρόνια ποιους αλήθεια καλείται αυτούς που ήταν μέσα μεταλλεία που μπαίνουν νύχτα και βγαίνουν νύχτα με κίνδυνο για να βγάλουν το χρυσό τα μέταλλα δηλαδή για να πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες αυτοί παρήγωγαν λιγότερα από όσα Ποιον καλείται, το φτωχό αγρότη που ξεροψύνεται στον ήλιο, που δουλεύει στην οικοδομή και τα απόγευμα πάει στο χωράφι, που παγώνει το χειμώνα και δεν ξέρει τι θα γίνει με την παραγωγή του. Αυτός κατανάλωνε περισσότερα στη χώρα από όσα παρήγαγε. Ποιον καλείται άραγε, το κτηνοτρόφο, το κτηνοτρόφο που δεν ξέρει τι πάνε ξεκούρασε, που είναι εχμάλωτο και που δεν ξέρει Πάσχα και Χριστούγεννα τι θα κάνει και πώς θα ζήσει αυτόν που του παίρνουν το γάλα πιο φτηνό από το νερό αυτού του λέτε ότι παράγει λιγότερα από όσα καταναλώνει ποιον άραγε ποιο κατηγορείται το νέο της εργατικής οικογένειας 12, 13, 14 χρονών παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πάσχα και Χριστούγεννα και καλοκαίρι και πάνε να δουλέψουν για να βγάλουν ένα χατζηλίκι και να βοηθήσουν την οικογένεια αυτή είναι. Που καταναλώνουν περισσότερα από όσου παράγουν το φτηνό, παιδικό τρυφερό κρέα για να κερδίζουν οι ξενοδόξι Μικόνου και των άλλων ελληνικών νησιών που του στέλνετε στο δουλεμπόριο. Αυτού κατηγορείτε. Αυτού κατηγορείτε. Αυτού που παράγουν τον πλούτο. Του ξεγελούσατε τα προηγούμενα χρόνια. Δίνοντα ένα κόκαλο με λίγο κρέα. Τώρα τι του λέτε. Να πεινάσουν κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά να πεινάσουν. Και του λέτε άθλιο σύστημα να τρώνει λυγμένα το 2012. Αυτοί είστε. Αυτό είναι το συστημά Και με αυτή την πολιτική τη συνέχιση και πιο βάρβαρα τους ζητείτε να την εφαρμόσετε για να βγούμε από την κρίση μήπως και δεν φάνε λιγμένα. Γιατί άραγε να συγκεντρωθεί το χρήμα από αυτούς όλους που ανέφερα και πάρα πολλούς άλλους. Παρέλειψα. Να δοθεί πού στους μέχρι επιχειρηματίες σε αυτούς με τα κότερα, τις βίλες, τα ελικόπτερα αμύθιντα πράγματα που θα ξανακάνουν την ανάπτυξη όλοι αυτοί, που θα δώσουν ελεημοσύνη που θα τους, να... τους φέρνουν απασχόληση, δούλους του 21ου αιώνα είναι υπερβολές ή είναι η αλήθεια είναι η αλήθεια πράγματι είναι η αλήθεια και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος τι τον περιμένει όταν εφαρμαστούν τα νέα μέτρα. Επομένως, μπροστά στην κοινωνία, αντικειμενικά, όχι επειδή τελείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Έλλαδας, μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πάει στη βαρβαρότητα και στην κόλαση με το σύστημα, το καπιταλιστικό, που σήμερα αποδεικνύει το 2012 ότι γυρίζει την ανθρωπότητα 50 και 60 χρόνια πίσω ή θα το ανατρέψει και θα πάρει την εξουσία. Τρίτος δρόμος διαχείρισης φιλολαϊκής ή μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν ούτε υπήρξαν ποτέ στην ιστορία. Σεις λέτε ότι είναι μονόδρομο, Συμφωνούμε. Για το κεφάλαιο, την αστική τάξη, αυτού που κατέχουν τον πλούτο, μονόδρομος. Μόνο μέσα από σωρού ερ Μπορούν προσωρινά να ανακάμψουν. Το έχουν αποδείξει στην ιστορία. Ανέκαμψαν με δύο παγκόσμιου πολέμου. Πάνω στο αίμα και στη δυστυχία τη ανθρωπότητα. Ανέκαμψαν παλιότερα με άλλα στοιχεία, σφάζοντα λαού ολόκληρου. Έτσι αναπτύχθηκαν. Για αυτού ναι, αλλά για το λαό άλλο είναι ο δρόμο. Και είναι ο που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Με τρει λέξει, με τρει φράσει. Εμεί λέμε μονομερή διαγραφή του χρέου. Δεν χρωστάνε όλοι αυτοί που είπα και είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, τίποτα και σε κανέναν. Ένα χρωστάνε. σε όλου αυτού που κυβερνάνε να του πάρουν την εξουσία. Διαγραφή του χρέους. Δεν υπάρχει χρέο, καλό και κακό, για μα. Αποδέσμευση την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία. Είναι εφικτός Εδώ είναι ο ρεαλισμό. Ο οποίο προβάλλεται και από εδώ για να απορριφθεί και από εδώ. Για να φανεί ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο πονηρά. Είναι τώρα. Έτοιμο. Αρκεί να τον αποφασίσει ο λαό. Είναι ρεαλιστικότατο και εφικτότατο. Τι λέμε λοιπόν εμεί και τι απαντάμε και εδώ. Μετριώνται και πρέπει να μετρηθούν προ το λαό. Οι πολιτικέ δυνάμει. Εμεί λέμε ότι σήμερα η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα τη εργασία, ο πλούτο που παράγεται είναι ασύλληπτο. Μπορεί να καλύψει τι κοινωνικέ ανάγκε και να ο κόσμος καλά. Όλο ο κόσμος πολύ καλά. Αυτό εσεί λέτε ότι θα γίνει αφού του στείλετε στο διάλογο και στην κόλαση. Αφού του στείλετε με 300 και 200 ευρώ. Αφού του στείλετε στον κάδο των σκουπιδιών. Αφού του στείλετε στην κομματερή. Να μαζεύουν το 2012 σίδερα για να πάρουν 2 ευρώ. Μπέστε στο κέντρο να δείτε. Και δεν είναι μόνο ξένοι. Αυτό του λέτε. Θα πάτε εκεί για να ξανασυμποθείτε. Αν ξανασυμποθείτε. Εμεί τι λέμε. Όχι. Δεν θα πάτε. Θα πάρετε αυτά που σου ανήκουν από αυτούς που σας τα κλέβουν τόσα χρόνια θα τελειώσετε δηλαδή με την εξουσία του κεφαλαίου η Ελλάδα μας λένε δεν έχουμε πρόγραμμα και καμιά φορά βγαίνει από τα ρούχα σου ή λένε και εδώ δεν υπάρχουν προτάσεις απο επιγραμματικά η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα από τις πλουσιότερες στον κόσμο για το μέγεθός της θα μου δώσετε το μια ανοχή κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ εκ των είναι από τι πλουσιότερε χώρε στον κόσμο για το μέγεθό τη. Έχει μεγάλε πρωτοπαραγωγικέ πηγέ και γεωστρατηγική θέση. Τι έχει, ορυκτό πλούτο. Και μάλιστα σπάνιο. Αν είχα χρόνο, θα σα έλεγα ότι μόνο με το νικέλιο η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη. Νικέλιο έχουν τρει χώρε στον κόσμο. Ελλάδα, Κούβα, Καλλιδονία. Αν πεις δεν πουλάω κάτω από 20.000, θα το πω έτσι με λογικέ αγορά, από πού θα το φέρνουν. Από την Κούβα και την Καλλιδονία, μόνο τα μεταφορικά τον εβάζουν στα ύψη. Μόνο να εκμεταλλευτεί το νικέλιο, το που είναι η πρώτη ύλη, γιατί επειδή είσαστε και στρατιωτικό, δεν υπάρχει όπλο χωρί νικέλιο και τίποτε άλλο. Έχουμε βοξίδι, έχουμε τον καλύτερο στην Ευρώπη. Τον ρήμαξε η Πεστινέα όλα αυτά τα χρόνια και τώρα τον ρημάζει κάποιο επιχειρηματία. Έχουμε λευκόλιθο, χρυσό ουράνιο, σπάνια μέταλλα, χουντίτι. Δεν περιγράφω, λέω το μέταλλο. Για το μέταλλο συζητάω. Είναι από τα σπάνια μέταλλα και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε ενεργειακέ πηγέ. Τα μεγαλύτερα αποθέματα λιγνίτη στην Ευρώπη. Έχουμε αξιοποιήσει το 1 τρίτο του υδάτινου δυναμικού. Έχουμε υδρογονάνθρακε, πετρέλαιο δηλαδή, και φυσικό αέριο. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μια ισχυρή βιομηχανική βάση. Γιατί έχουμε μεγάλη παραδοσία και δυνατότητα στο μέταλλο, στην κλωστοεφαντουργία, στο δέρμα, στα ναυπηγεία. Η Ελλάδα με τα πέντε ναυπηγεία. Ο Πειραιάς το πέμπτο λιμάνι στον κόσμο είναι Από πλευράς σπουδαιότητας Μπορούσαμε αμυντική βιομηχανία Στοιχειώδης ανάγκης Ούτε σφαίρες δεν παράγουμε πια Εκεί έχουμε φτάσει Έχει τι άλλο Όλοι το εμνείται Εξειδικευμένο επιστημονικό Και εργατικό δυναμικό Τεράστιες δυνατότητες Και μια άλλη εξουσία θα απελευθερώσει Τεράστιες δυνάμεις που υπάρχουν στην κοινωνία Δεύτερον Έχουμε αγροτική οικονομία που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Η Ελλάδα παράγει τα πάντα, μπορεί να είναι σχεδόν, για να μην πω είναι αυτάρκης και να είναι εξαγωγική χώρα. Ήταν ακόμα και πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την κοινή αγροτική πολιτική κάποιος είχε πει από αυτόν τον χώρο, δυστυχώς. Και αν δεν υπήρχε έπρεπε να την εφεύρουμε. Κατέστρεψε την αγροτική οικονομία τη χώρα. Τρίτον, έχει γεωστρατηγική θέση στο χάρτη διασταύρωση τριών υπήρων που μπορεί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, να κάνει διεθνεί συμφωνίε σε όφελο του ελληνικού λαού. Ξέρετε, θα σα το πω ομά, όλα αυτά υπήρχαν. Ναι ή όχι, υπήρχαν. Τα διαχειρίστηκε ο καπιταλισμό αυτά τα χρόνια. Ναι ή όχι. Τα διαχειρίστηκε. Πού μας έφτασε εδώ. Τελειώσατε λοιπόν. Φύγετε να έρθει ο λαός στην εξουσία. Ο ίδιος. Τελειώσατε. Εδώ τον φεράτε. Πλέον. Τα ξεπουλήσατε όλα. Τα κατέστρεψαν. Κέρδισαν τα διεθνή μονοπόλια και τα ελληνικά. Και φτάσαμε σήμερα τη χώρα σε αυτό το σημείο. Τι προϋποθέσεις λοιπόν βάζουμε. Πρέπει να τελειώσει η μεγάλη αντίθεση. Άλλοι να παράγουν και άλλοι να κερδίζουν. Δηλαδή, εργατική τάξη ο λαός να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, να γίνουν λαϊκή περιουσία. Δεύτερον, εθνικό σχεδιασμός. Σας προκαλώ να μου πείτε και τους υπουργού αν μπορείτε να κάνετε εθνικό σχεδιασμό με γνώμονα τη ανάγκη του λαού. Όχι. Γιατί κάθε καπιταλιστής επενδύει ανάλογα με τα κέρδη του πρώτον. Άρα δεν μπορεί να τον υποχρεώσει. Δεύτερον, Ευρω... επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου καθορίζει. Το πού και τι θα αναπτύξεις. Μπορείς για, που λένε, για την ανάπτυξη να έχεις ενέργεια κοινωνικοποιημένη και να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Η συνθήκη του Μάσου το απαγορεύει. Μπορείς στις επικοινωνίες, μπορείς στις αντικεικούς τομεί, Κανέναν δεν μπορείς να έχεις. Γιατί το απαγορεύουν όλες αυτές οι συνθήκες. Και φυσικά λαϊκή, γνήσια λαϊκή εξουσία. Όχι εμέσως πίνει σαφώ. Και έχουμε βγάλει συμπεράσματα γι' αυτό από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτή, λοιπόν, είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και αυτή, ακριβώς η εξουσία, θα φέρει και την εργατική λαϊκή κυβέρνηση και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα σε μια τέτοια προοπτική της χώρας. Όρος για να δημιουργηθεί. Τι λέμε στον κόσμο, με απλές κουβέντες, να ενωθούν αυτοί που έχουν συμφέρον με αυτή την πρόταση. Ποιοι είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότε δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώ μόνο εμεί έχουμε αυτή την πρόταση. Αφήστε να έχουμε λίγο χρόνο παρά πάνω. Εσεί, ο ένα με τον άλλον με μπερδεύεστε. Υπάρχουν βέβαια διαφορέ, δεν λέω. Τελειώνω, θα τελειώσω, θα τελειώσω. Η ιστορία δείχνει και ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων ότι δεν υπάρχουν διαχειριστικά μοντέλα που να εξανθρωπίσουν τον καπιταλισμό. Κέντρο αριστερά στην Ιταλία τι έκαναν, έφεραν ακριβώ, εφάρμασαν μια ίδια πολιτική, Στη Γαλλία τα ίδια. Το πείραμα της Κύπρου, παρόλε στις προθέσεις, η πραγματικότητα είναι βαραβρε. Άρα λοιπόν, λαϊκή συμμαχία και ανατροπή. Και θέλω να τελειώσουμε το εξής. Συνειδητοποιείτε ότι στέλνετε την πλειοψηφία του λαού στην κόλαση. Μετά ξέρετε τι υπάρχει. Το εμπρός της γης οι κολλασμένοι.